50 χρόνια πριν, ε, το τσιφτε τέλει που ακούμε από κάτω είναι το γνωστό τραγούδι για το Τζέκεβάρα. 50 χρόνια πριν, σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου, εκτελείται ο Επαναστάτη, κομμουνιστή, βάλτε ό,τι θέλετε, και τα δύο ισχύανε και σε μεγάλο βαθμό, Ερνέστο Τζέκεβάρα. Ο Ερνέστο Τζέκεβάρα, όπω τον έχουμε μάθει όλοι, γεννήθηκε στο Ροσάριο τη Αργεντινή 14 Ιουνίου του 1928, σπούδασε ιατρική. Με το που τελείωσε, πήρε ένα φίλο του και την περίφημη μοτοσυκλέτα και γύρισαν όλε τι χώρε τη Λατινικής Αμερική. Τα ημερολόγια μοτοσυκλέτα, μια πολύ ωραία ταινία, το αποτυπώνει αυτό ανάγλυφα. Ήρθε εκεί σε επαφή με του κοινωνικού αγώνε και τι επαναστατικέ ιδέε, αυτέ οι κακέ επαναστατικέ ιδέε. Το 1953 βρέθηκε στη Γουατεμάλα εκεί γνωρίστηκε με το Φιντέλ Κάστρο για να αποδείξει ότι οι φιλίε παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την ζωή. Ε, μετά πολλά πήγε στην Κούβα μετά εντάχθηκε στις κουβανικές επαναστατικές ομάδες διοίκησε και λίγο εκεί τη χώρα έφυγε όμως δεν του φτάναν όλα αυτά και βρέθηκε μετά από κάποιες χώρες και ακόμη και Αφρική βρέθηκε στην Βολιβία μετά την τελευταία μάχη 8 Οκτώβρη ήταν το 1967 ο Τσεπ στο ένα πόδι και με το όπλο του κατεστραμένο πιάστηκε κατά πέτηση των Ηνωμένων της Αμερικής δολοφονήθηκε την επομένη 9 Οκτωβρίου Το σώμα του θαύθηκε σε μυστικό τόπο Ο οποίος αποκαλύφθηκε μόλις 28 Ιουνίου του 1997 Δεν ήθελα με τίποτα οι Αμερικανοί Να ξέρει ο κόσμος που έχει ταφεί Ο Τσε και Κεβάρα Το ε, κατάφεραν αυτό για πολύ καιρό Να μην ξέρει που είναι το άψυχο σώμα του Όμως δεν κατάφεραν Ο Τσε Κεβάρα να είναι πάντα παρόν Σε αγώνες, στο δρόμο Στις απεργίες, στα μπλουζάκια Στα καπέλα των νέων ανθρώπων Είναι πάντα μπροστά και είναι πάντα παρόν. Τελείωσε και το τσιφτετέλι που είναι. Όχι, παίζει ακόμα από κάτω. Πολύ ωραία και διακριτικά. Ε, τα, σε αυτά τα μπλουζάκια να μείνουμε λίγο, γιατί κάποιοι νέοι σε αυτόν τον τόπο εμπνεύστηκαν από τον Τζέκε Βάρα. Ένα νέο τώρα τέτοιο ακολουθεί. Όταν ήμουν μαθητή, είχα μια συνδικαλιστική δράση. Δηλαδή, oh. είχα φτάσει να μιλάω και μέχρι στα προπήλια, σε αυτέ τι συγκεντρώσει στο τέλο τη δεκαετία του 70. Κομματική, συνδικαλιστική ή δημοκρατική. Ήμουνα, ήμουνα τότε πασόκ. Αλλά ένα, ένα παράξενο πασόκ. Με διαγράψανε μόλι βγήκε το πασόκ για επαναστατικέ ιδέε. <Κι> είχα μια πολιτική δράση τότε. Κολού αφήσε στη δυτική Αθήνα, στο ποτάμι. Και ονειρευόμουν ένα πολιτικό σύστημα που ήταν το πολιτικό σύστημα του Τζαγκεβάρα, κάτι πολύ επαναστατικό για τη χώρα. <Κι> Και διαγράψανε μόλι το Πασόκ για ιδέε. και Εδώ είναι ο άλλο νέο που εμπνεύστηκε από τον Τζεκεβάρα. Σίγουρα είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώτο ήταν ο Σταύρο Στοδωράκη. Διεγράφει από το Πασόκ το 81 για επαναστατική δράση, γιατί όπω ο ίδιο είπε, κολούσε αφήσει στη δυτική Αθήνα. Αυτό κι αν είναι επανάσταση, αυτό κι αν είναι επαναστατική η δράση. Τώρα διεκδικεί την προεδρία και του Πασόκ, όχι μόνο του Πασόκ, γιατί όλοι αυτοί μαζί λέγονται δημοκρατικοί συμπαράταξοι σε μια προσπάθεια να ξεπλύνουν ό,τι μπορεί να ξεπληθεί και να κρύψουν ό,τι μπορεί να κρυφτεί. Την τροπή κυρίω αν υπάρχει Τέτοια σε αυτού του τύπου, εκεί τη δημοκρατική συμπαράταξεω. Ο Άλεξ Τσίπρα είναι ο δεύτερο που εμπνεύστηκε και νομίζω ακόμη εμπνέεται, αν δει κανεί το τι εφαρμόζει πούμε, το νεοφιλελεύθερο μνημόνιο, σίγουρα είναι απευθεία έμπνευση από τα όσα ο Τσέκεβάρα έκανε, πραγματοποίησε, ονειρεύτηκε, δήλωσε σε αυτήν την ζωή. Και όχι μόνο ο Άλεξ Τσίπρα εμπνέεται, κάνει και πολύ καλά και αποκτά και εμπειρία, όπω ο ίδιο είπε. Δεν είμαστε μάγοι, ούτε μαθητευόμενοι μάγοι. Ξέρετε, δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά φαρώ πως τα δυο αυτά δύσκολα, μισα αυτά δύσκολα χρόνια, ήταν χρόνια διαχείρισης πολύ δύσκολων κρίσεων. Έχουν συσσωρεύσει μια εμπειρία που ενδεχομένως άλλοι πρωθυπουργοί δεν την έχουν αποκτήσει, έχοντας κάνει όχι χρόνια δύο, δεκαετίες δύο. Έχουν συσσωρεύσει μια εμπειρία που ενδεχομένως άλλοι πρωθυπουργοί δεν την έχουν αποκτήσει. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά θετικό momentum για την ελληνική οικονομία. Πολύ μεγάλη επιτυχία και μπράβο του που βρισκόμαστε σε αυτό το momentum αφού διαχειρίστηκε με εξίσου μεγάλη επιτυχία τις κρίση που ο ίδιος δημιούργησε τα τελευταία δύο 25 χρόνια και έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και στην εφαρμογή μνημονίων σε σχέση με τον Σαμαρά και τον Γιώργο Παπανδρέου που ήταν οι δύο εκλεγμένοι εκλεγμένοι είναι και οι δύο, Πρωθυπουργοί των Μνημονίων γιατί είχαμε και κάτι μεσοδιαστήματα με μη εκλεγμένου. έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας καμαρώνει που εφαρμόζει τα μνημόνια και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στα όρια της επαναστατικής εμπειρίας, όχι τέτοια σαν του Σταύρου Θεοδωράκη αλλά καλύτερη για την εφαρμοσμένη πολιτική προ όφελο, ξέρουν όλοι Ποιανού όφελο εξυπηρετείται από όλα αυτά. Ε, κάνει προσπάθειε ο Αλέξης Τσίπρας. ό,τι μπορεί και έχουμε και αποτελέσματα. Όλοι οι δείκτε λένε ότι πάνε καλά. Δίνει συγχαρητήρια ο Σόιμπλε, δίνει συγχαρητήρια ο Ντάισεμπλουμ, δίνουν συγχαρητήρια βιομηχανή τη χώρα. Τα ίδια συγχαρητήρια δεν τα δίνουν όλοι από κάτω σε αυτόν τον τόπο, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Δεν κρίνουν αυτοί τα όσα θα γίνουν. Αλλά αυτοί που μόλι αναφέραμε κρίνουνε το τι ακριβώ θα γίνει. Υπάρχει όμω μια πιθανότητα. Όπως ο ίδιος Αλέξης μας αποκαλύπτει, όλα αυτά να μην τελικά αποδώσουν αυτά που πρέπει, το είπε ο ίδιος, είναι αμοντάριστο και έδωσε και ένα νέο χαρακτηρισμό στην έρμη την ανάπτυξη. Η άνεργη ανάπτυξη. Η άνεργη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δηλαδή αυτή, γιατί υπάρχει και αυτή η προοπτική μπροστά μας, αυτό το ενδεχόμενο, να πετύχουμε θετικούς δυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα ψηλούς, χωρίς αυτό να έχει καμία. Αντανάκλαση στη μείωση των ρηκτών τη ανεργία. Γιατί υπάρχει και αυτή η προοπτική μπροστά μα, αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει και αυτή η προοπτική μπροστά μας, αυτό το ενδεχόμενο, να πετύχουμε θετικούς ρυθμού ανάπτυξης και μάλιστα ψηλούς. Χωρί αυτό να έχει καμία αντανάκλαση στη μείωση των δικτών της ανεργία. Αποκλείεται. Πουθενά δεν συμβαίνει αυτό σε χώρες του δυτικού κόσμου. Πάντα η ανάπτυξη είναι προ όφελο των πολλών, πάντα οι πολλοί βρίσκουν δουλειά, δεν υπάρχει ανεργία, μηδενίζεται η ανεργία. Οπότε όλα αυτά που λέει εδώ, όλο αυτό που περιγράφει ως ενδεχόμενο, ως ενδεχόμενο καταρχήν έχει συμβεί, πρέπει κάποιο να του πει, υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, γιατί οι δείκτες γυρίζουν, αλλά δεν έχει γυρίσει η ζωή των πολλών, το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Όπως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο και στην Ισπανία, ένας από τους δέκα λόγους που εξεγείρονται εκεί με το δικό τους τρόπο, και στην ίδια τη Γερμανία, και στην ίδια τη Γερμανία ενώ υπάρχουν οι δείκτες και... Περνάνε, ευημερούν, όπω λέγανε και παλιά, και τα νούμερα γενικότερα. Οι άνθρωποι και οι ζωέ των ανθρώπων δεν ευημερούν με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Σχεδόν είναι αντιστρόφω, ανάλογα και αυτή είναι η σχέση που ενώνει αυτά τα δύο. Έχει έρθει και στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο, θα γίνει νόμο αύριο από ό,τι φαίνεται, για την αλλαγή ταυτότητα φύλου. Οι συζητήσει πολλέ. Είναι ένα θέμα γενικώ που πολλοί κόσμοι δεν το πολύ γνωρίζουν, την ουσία του θέματο, όχι το νομοσχέδιο. Την ουσία του θέματο και αυτό δημιουργεί κάποιες παρεξηγήσει όταν κάποιο τοποθετείται, ταρμηνεύει με τα δικά του στοιχεία, τη δική του οπτική, φυσιολογικό μέχρι κάποιο βαθμό. Δεν ακούει κανεί του ειδικού ή του ανθρώπου που έχουν εμπειρία, δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σε αυτόν τον τόπο. Έτσι γίνονται οι διάλογοι και κυρίω δεν ακούμε το Θεό. Όταν κάνουμε τα DNA ενό νεκρού ή ενό ζωντανού, ο άρενα έχει χρωματοσώματα ζεύγου Η γυναίκα έχει χ. Μετά από 300 χρόνια, αν κάνουμε το DNA αυτών των ανθρώπων, πάλι το Άρεν θα είναι και η γυναίκα χυχή. Άρα πάμε κόντρα στο Θεό! Ρίξε λιγάκι τούμπε κι η μου στον αργύλεμα πάνω. Ρίξε λιγάκι του κι η Θεούλη μου στον πάνω. Άρα πάμε κόντρα στο Θεό! εμείς για να μην πάμε κόντρα στο Θεό και εξαιτίας αυτού του λόγου που αναφέρει εδώ ο Βασίλης Λεβέντης αν δεν τον καταλάβατε ε, βάζαμε την σχετική προσευχή διότι δεν είναι εποχές τώρα να πηγαίνουμε και κόντρα στο Θεό τόσες κόντρες πρέπει να τα σταματήσουμε αυτά γιατί το λέει και ο Βασίλης Λεβέντη. δεν πρέπει κάποιο να πηγαίνει κόντρα στον Θεό γιατί ο Θεός θυμώνει είναι από αυτού που Αμέσως τα σημειώνει, τα κρατάει, τα θυμάται και εκδικείται με το παραμικρό Τιδήποτε γίνεται κακό στη ζωή όλου του πλανήτη Είναι εκδίκηση για κάτι που έχει κάνει κάποιος επειδή πήγε κόντρα στο Θεό Οπότε να συνεχίσουμε την προσευχή στις εκρισιάς, με δυο μου Σαν να τ'άνε λαμπάδες Ανάψα με δύο τσιγαρδιές Στε βουλί μου, Σαν να τ'άνε Ναι, η Δημοκρατία θα μόνη της στις εκλογές Από εκεί και πέρα είμαστε ανοικτοί Να ανοίξουμε τις πόρτες Και τα παράθυρα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι τα windows, τα παράθυρα, είπε ο άνθρωπο. Είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Τα παράθυρα τη Νέα Δημοκρατία τα ανοίγει. Κάνει κάτι δηλαδή που το έχει κάνει και ο Σαμαρά, το έχει κάνει και ο Αβραμόπουλος από τη θέση που ήταν, το έχει κάνει και ο Καραμαλή, το έχει πει και ο Χατζηδάκης, Όλοι μαζί ανοίγουν πόρτε και παράθυρα. Όποιο περνάει από το Μοσχάτο, α κάνει ό,τι μπορεί, αφού βλέπει ανοιχτά τι πόρτε και τα παράθυρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι απλά ένα κόμμα. Έχει ανοιχτές πόρτες, παράθυρα. Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους, θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Είμαστε ανοιχτοί να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε ένα προσυνέδριο, ένα συνέδριο ουσίας ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα. <Το> Αλλά και οι ληστές ανοίγουν πόρτες και παράθυρα αλλά δεν βιώνουν να το διατυμπανίσουν δεν το λένε τόσο καθαρά εκτός αν μιλάμε για λιστές και εδώ αλλά δεν έχουν τέτοια όψη γιατί φοράνε γραβάτα οπότε δεν είναι όχι, δεν είναι της Ν. Δημοκρατίας λιστές ανοίγουν πόρτες και παράθυρα όχι ξανά τα γουήντως που μόλις κλείσανε το ακούσατε τα κανονικά παράθυρα και τις κανονικές Πόρτες. Είναι πολύ έμπειρο ο Αλέξη Τσίπρας και καμαρώνει γι' αυτό. Ε, τον ακούσαμε λίγο πριν. Γιατί έχει αποκτήσει εμπειρία με τι σκληρέ μάχε και διαπραγματεύσει. Βέβαια, από μόνο του κάποιο δεν γίνεται σκληρό και επιτυχημένο επειδή συμμετείχε σε σκληρέ μάχε και διαπραγματεύσει. Έχει σημασία και το αποτέλεσμα τη σκληρή μάχη και διαπραγματεύσεις. Γιατί, άμα χάνει συνεχώ, κάποια εμπειρία την αποκτά. Όντω, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο σε όλα αυτά. Όταν μάλιστα εκπροσωπεί και 10 εκατομμύρια ψυχέ από πίσω. Η λαό, όπω τον λέμε, είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά το αφήνουμε στην άκρη. Είναι έμπειρο, το είπε ο ίδιο, άρα έτσι νιώθει. Πολύ ευχάριστο για αυτόν. Ευχάριστη κατάσταση και για όλου εμάς να έχουμε έναν έμπειρο στο τιμόνι τη χώρα. Εκτό όμω από έμπειρο, είναι και τολμηρό. Αρχίζουν να αποδίδουν και οι δραστικέ μεταρρυθμίσει που εισάγαμε. Μεταρρυθμίσει που όλοι διαπίστωναν την αγκαιότητά του, όμω εμεί τολμήσαμε να τι υλοποιήσουμε. <Και> που όλοι διαπίστωναν την αγκαιότητά του, όμω εμεί τολμήσαμε. <Τολμύ>...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 Έλεγε κάποτε ο Αλέξη Τσίπρα να μην τολμήσουν να ζητήσουν υπογραφέ και τώρα καμαρώνει επειδή βάζει τον εαυτό του σε αυτού που τόλμησαν. Αυτό και η Μαρινέλα, δύο έχουμε σε αυτόν τον τόπο, οι οποίοι έχουν τολμήσει με πολύ μεγάλη πτυχία. Μάλιστα η Μαρινέλα πέρασε και από ένα ναρκοπέδι, όπω μόλι ακούσαμε, να καταθέτει συντρόφισσα, σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο δεν μίλησε για ναρκοπέδια, μιλάει μόνο για κάτι συμφωνίε και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Κάποτε, παλιότερα, είχαμε φτιάξει ένα ηχητικό που περιέγραφε ακριβώ ποιε είναι αυτέ οι μεταρρυθμίσει που τόλμησε να κάνει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 και ριζικέ μεταρρυθμίσεις. Έλα ζωή σε λόγο μας. Αυτά ακριβώς. Είναι μερικές από τις αυτές ακριβώς, είναι μερικές από τις μεταρρυθμίσεις που έχει τολμήσει και έχει κάνει σε αυτές προσθέστε άλλε 10-15 και παραπάνω γιατί συνεχώ ζητάνε οι ξένοι. Είναι ένα κριτήριο γενικότερα οι μεταρρυθμίσεις, η εξόντωση της ζωής των πολλών και μεταρρυθμίσεις που ωφελούν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες ποτέ το σύνολο Του πληθυσμού και ποτέ τα λαϊκά στρώματα τα οποία ε, ακούνε για μεταρρυθμίσει, τι βλέπουν να περνάνε, πέφτουν στα κεφάλια του, πληρώνουν για αυτέ τι μεταρρυθμίσει και ωφελούνται πάντα κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι ένα συστατικό, είναι στο μάνιουαλ του καπιταλισμού. Θα πληρώνουν οι πολλοί, θα ωφελούνται οι λίγοι με πολύ απλά λόγια. Αλλά να μείνουμε σε αυτή τη διαβεβαίωση του Αλέξιου ότι δεν πρέπει να τολμήσουν να ζητήσουν κάτι από αυτού. Αν τολμήσουν να ζητήσουν την υπογραφή μα στα μνημόνια του, θα πάρουν εκ νέου την απάντηση που πήραν και την προηγούμενη φορά. Ψάξτε αλλού. Οι δύο τολμηροί, η Μαρινέλα και ο Αλέξη Τσίπρας. Εδώ είναι ελληνοφρένεια, 211-2008-200, και εκεί σα περιμένει ένα πολύ τολμηρό να πείτε τι απόψει σα. Τολμηρό με την ευρύ έννοια. Ε, μπορείτε να στείλετε και σε με, γράφοντα real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1965 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στοούντιο.com.gr. Κατέφυγα βουτσάρι, θυμίζει τον ήχο. Και τόσο λίγων λεπτών είμαστε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά θετικό momentum για την ελληνική οικονομία. Ο, αργυλές, πάνη, του μου, να βγουν τρόνα, να ta la Victoria Sembry. ίσω εκκλησία αγαπούούμε του πάντα. Αγκαλιάζομαι του Αλλά, Αλλά, Αλλά Αυτό το ωραίο αλλά. Είναι ο Μητροπολίτη Πυρεό, Σεραφείμ Σήμερα το πρωί βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, μίλησε για όλα αυτά που συζητάμε τι τελευταίε μέρε, γιατί η εκκλησία σε αυτό τον τόπο έχει ψηφιστεί από του πολίτε για να αποφασίσουν για τα νομοθετήματα. Έτσι λοιπόν, βγήκε εκεί και όπω ακούσατε, εμεί αγαπάμε του πάντε αλλά και μόνο που μπαίνει το αλλά, νομίζω έχει τελειώσει όλη η έννοια του αγαπάτε αλήθεια εκείνη τη στιγμή που υπόθηκε. Ο Μητροπολίτης λοιπόν απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, μίλησε για αυτά που είπε ο Ραγκούσης, τις καταγγελίες αν είναι δυνατόν. Περιμένουμε όμω την Τετάρτη που θα λήξει το πένταήμερο για να δούμε τι θα καταθέσει ο Ραγκούσης αναλυτικά με το φάκελο ή τους φακέλους που θα πάει εκεί αν πάει. Ο Μητροπολίτης είπε για τους γέοι Μητροπολίτες. Θα ήθελα να πω με πάρα πολύ σεβασμό στον κύριο Ραγκούση ότι. Ε, έπεσε σε μία μεγάλη ε, παγίδα. Ποια είναι αυτή η παγίδα. Ότι ενώ διεκδικεί την προεδρία ενός κόμματος και φυσικά δι' αυτού διεκδικεί την διακυβέρνηση της χώρας εμφανίζεται... Να γνωρίζει, όπω καταγγέλει τουλάχιστον, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει κακέ προθέσει. Εμφανίζεται λοιπόν να καταγγέλει οι ιεράρχε τη Εκκλησία και ανωτά κληρικού ότι βρίσκονται κάτω από αυτό το φοβερό πάθο τη ομοφιλοφιλίας που για την Εκκλησία σημειωτέων αποτελεί κανονικό έγκλημα. <Λυκλή> δηλαδή, ο λόγο του Θεού, οι αποστολικοί και οι συνοδικοί κανόνε το κολλάζουν με την εσχάτη των ποινών, την καθαίρεση. Αποβάλλεται από την Εκκλησία όποιο έχει τέτοιε συμπεριφορέ. Ενέ θέσει, άπειρε στι διαδικασίε, θα είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ μίλησε για όλα αυτά που ο για του γκέι Μητροπολίτε. Αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν προφανώ τέτοιοι, γιατί αν υπήρχανε καταρχήν είναι εγκληματίε, το είπε καθαρό άνθρωπο, το ακούσατε. Και άρα η Εκκλησία θα του είχε πάψει με την εσχάτη των ποινών, που είναι η καθαίρεση. Δεν έχει γίνει καμία καθαίρεση, άρα δεν έχουμε και το ανάποδο, καθαρά ξάστερα, χωρί αποδείξει, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Όμω ο Παπαδάκη τον πήγε μετά και στου γκέι πολίτε. Εμφανίζεται λοιπόν να γνωρίζει πρόσωπο του. και απλό πιστό ή στου κόλπους τη Ιεραρχίας τη Εκκλησία Ελλάδο. Και ο, ο απλό πιστό που εμφορείται και κατατρίχεται από ένα τέτοιο πάθο και δεν το αντιμετωπίζει με υπομονή, με πίστη, με δύναμη ψυχή. Και δεν το αντιπαλέει, αλλά παραδίδεται, όπως λέει ο Θεό Παύλος, δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Ζώντα Θεό. Βέβαια, ο εδώ Θεός πρέπει είναι... να πούμε ότι υπάρχουν ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Και ναι, μάλιστα... πάρα πολύ. Έτσι. Ε, ε, και πολύ πλανώ, τότε, οι άνθρωποι αυτοί, ε, το, να είναι, το να έχει κάποιος με τέτοια ροπή, ασφαλώς είναι ένα πρόβλημα ψυχοπαθολογίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα, θα α, αποδεχθεί το πάθος και θα διαπράξει το σοδομητισμό, όποιος λοιπόν το κάνει αυτό δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό. Ωραία τι πάθαμε! Δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό. Έχει κοινωνία και κοινωνία με το σύντροφό του που αυτό από μόνο του είναι... Και λίγο θεϊκό θα μπορούσε κάποιος να το πει. Τώρα όλα τα υπόλοιπα δεν τα σχολιάζουμε. Η Μητροπολίτης Πειραίος έχει ξαναχτυπήσει για τέτοια θέματα. Συνεχώς χτυπάει για τέτοια θέματα. Όταν λέω χτυπάει εμφανίζεται και λέει διάφορα. Οπότε τα δεχόμαστε όπως είναι. Διότι μίλησε για αυτούς που εμφορούνται και κατατρίχονται από αυτό το πάθος. Το οποίο είναι έγκλημα όταν συμβαίνει στους Μητροπολίτες. Αυτό το πρωί του πρωινού που κάνε μια σύνδεση με τον Παπαδάκι. Τι πρωινούς δικού μα. Λέει, η πρωινή, κάνανε μια σύνδεση με τον Παπαδάκι, mm. στην τηλεόραση μάλλον εκεί, πέρα, δεν κατάλαβα, και είχε ένα γιατρό παπαδάκι εκεί πέρα. Και τι λέει ο γιατρό και με πού φάνε. Λέει ότι δεν πρέπει λέει, να αλλάζουμε έτσι εύκολα, ρε, το φίλο στι γιατί πα να κάνει, μια σχέση. Πρέπει να ξέρει τι φίλο ήταν πριν, λέει. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει και να Ε, καταρχήν σίγουρα την έχει πάθει. Την έχει πατήσει σίγουρα. <σίγε> <σίγε> πήγε η γυναίκα, του βγήκε βαγγέλη. Εσύ λε τώρα με τον βαγγέλη, με τον βαγγέλη την να κάνουμε. Ναι, <σίγε> <σίγε> ναι, και από εδώ και πέρα ζητάει ταυτότητε αυτό. Πριν κάνει σχέσει, παλεύετε αυτό που θα δώσει, Όντω Μαρία. Είμαι ο Τζι Μάριο. θα πρέπει να περνάμε από το συνωμικό τμήμα για να πάμε να κάνουμε εξακρίβωση στοιχείο και μετά στο κρεβάτι. Ακρίβωση φίλε, γιατρό τώρα, ε τι. Γιατρό, ναι, γιατί τα λένε αυτά συνήθω. Γεια σα. Με τον αποστόλη θα θέλα να μιλήσω. Δεν γίνεται. Έχει κάποιο τηλέφωνο άλλο. Δεν έχει κάποιο τηλέφωνο, έχει κάτι θέματα άλλα. Θέλετε να του πω εγώ κάτι ένα μήνυμα. Όχι, όχι, όχι, ευχαριστώ. Ποιο είναι κάποιο φίλο του. Όχι, όχι, όχι. Για μια δουλειά τον ήθελα, δεν πειράζει. Τι δουλειά! Για μια δουλειά, ψάχνει ένα φίλο. Ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ είμαι ο βοηθητικό του, το βαστάζο του. Έλα, έλα ένα αποστολοίο. το PA που λέμε. Άμπρά, μπράβα μπράβο. Έλασαι πάει ένα φίλο εσύ και δεν μπορώ να πιάσει γραμμή με τίποτα, λέω τι Ε πες του να πάει να γραμμυθεί Βρε σου, Είσαι ωραίο και τι πα. Μα που το πας Αν μ' αγαπάς στη στυχί σου Δεν παλεύει σωστά. Λοιπόν, πού τον έχει δει πλά, Όχι, όχι, το μαλκάκα δουλεύει και του λέω πάρ τηλέφωνο ρε, αριά, μαλκάκα να μου να βγάλει γραμμή, αρχίζει για τίποτα. Και τα αφού δουλεύει σίγουρα μαλκάκα. Εγώ που είχα να ρωτή και κάθομαι και ξύνο, με καλύτερα. Εμά σκέψου πόσοι ή σκέψου πόσοι αράζονται και του τα αίζουν οι δικοί του. Χαίρεστηκαν. Λοιπόν, έχει τον ουζό, μα θα του πάρει τώρα τηλέφωνο. Πε του, ναι, εδώ είμαι. Το λένε Σωτήρι, εσύ δουλεύ εκεί, κανονικά δεν ξέρει οι εκφωνητέ και τα λοιπά και θέλει να το να τον τον βάλει μέσα εκεί. Αυτός είναι ψυχτικός και ασχολείται με κουζίνες, λιμπύρια, χρ** όλα. Πάρτο να και φτιάχνω εσύ τώρα, ξέρεις τι θα του μετά τα σχετικά. ναι, ναι. Θα ήθελα να σα πείσω μια χάρη, επειδή ακούω το σταθμό και ακούω έγκρινου δημοσιογράφου και παίρνουν την επικαιρότητα και διάφορα θέματα θα συζητάνε έτσι με βαριά καρδιά. Θέλω να κάνετε ένα ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω ακούσει ποτέ από ραδιοφωνικό σταθμό ή από τηλεόραση να πείτε λίγο στο θέμα των καυστήμων, ιδίω στα νησιά του καλοκαιρινού μήνε. Γιατί υπάρχει μια διαφορά μεσοσταθμική πάνω από 40, από 20 μέχρι 40 λεπτά διαφορά. Είναι σημαντικά. τα μεταφορικά, γι' αυτό. Ποια μεταφορικά, εκεί. Που μεταφέρονται. Γιατί έχει περισσότερη φθορά. Ένα φορτηγό στι Κυκλάδες που μπαίνει μέσα σε ένα καράβι και δεν έχει φθορά σε λάστιχα Για... από έναν που πηγαίνει στην Καστοριά. Πληρώνει και το καράβι. Ναι, λοιπόν. Αυτά είναι τα παραπάνω. Γιατί το, το, το, οι εταιρείε δεν πληρώνουν την μεταφορά. Γιατί καπιταλισμό, γι' αυτό γιατί. Δεν είναι αυτό το. Αυτό είναι, πώ δεν είναι αυτό. Ναι, γιατί μπορούν και το κάνουν. Τι εννοείται γιατί. Γιατί έτσι. Α, έτσι πάει. Πώ αλλιώ. Εγώ νομίζω ότι δεν γίνει έτσι. Τι ψηφίσατε. Παίζει ρόλο. Ε, δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει. Για σκεφτείτε το μη μου πει, εντάξει. Αλλά μήπω σα δίνει απαντήσει αυτό που ψηφίσατε. Όχι. Καλά. Γιατί και αυτή που είναι τώρα, ελεύθερη οικονομία που πρεσβεύουν. Και αυτή που ήταν, ελεύθερη οικονομία πρεσβεύατε. Και οι εφοπλιστέ, ελεύθερη οικονομία πρεσβεύουν. Εντάξει, απλά δεν έχουν έρθει όλοι που θα μπορούσαν να έρθουν. Αυτοί που ήρθαν, Όχι. τι διαφορετικό έχουν από του προηγούμενου. Τίποτα. Αυτό. αυτό. Άρα, εφόσον αυτό έχουμε ελεύθερη οικονομία, είναι ελεύθερο κάθε πρατήριο να ανεβάζει 20 λεπτά το καύσιμο. Επειδή είναι εκτό Αθηνών. Αυτό. Λέτε να έχει αδικίε ο καπιταλισμό. Y más <tose> Αρχίζουν να αποδίδουν και οι δραστικέ μεταρρυθμίσει που εισάγαμε, μεταρρυθμίσεις που όλοι διαπίστωναν την αγκαιότητά του, όμω εμεί τολμήσαμε να τι υλοποιήσουμε. Μπράβο! <Και> οι τολμηροί λοιπόν, αυτοί τόλμησαν να τι υλοποιήσουν. Καμαρώνει και γι' αυτό. Είναι αυτέ οι μεταρρυθμίσει που τι έβριζε μέχρι πριν δύο χρόνια. Έλεγε ότι όταν έρθουμε εμεί τα πράγματα δεν θα κάνουμε αυτέ τι μεταρρυθμίσεις. Τώρα, Καμαρώνει και γι' αυτά, όπω Καμαρώνει και για όλα τα. Υπόλοιπα, και γεννάται η πολύ απλή απορία, αφού ήταν έτοιμοι να εφαρμόσουν πρόγραμμα Θάτσερ. Γιατί δεν πήγαιναν στη Νέα Δημοκρατία χρόνια πριν και τρογόντουσαν εκεί με στην Κουμουρδούρ και μες στο ΣΥΡΙΖΟ. Οι τάχα μου καμωνόντουσαν ότι είναι αριστεροί. Το κάνουν και τώρα βέβαια. Χάσαν τόσα πολύτιμα χρόνια. Βλέπει διάφορου υπουργού που προθύμω, ο Πιτσιόρλας, ο Σταθάκης αυτοί δεν είναι αριστερή. Είναι νεοφιλελεύθεροι, θατσερικοί, στον πυρήνα όμω τη σκέψη και τη πράξη τη Θάτσερ. Παρ' αυτά. Ε, στα χαρτιά εδώ μιλάμε για θέματα ταυτότητας πολύ σοβαρά ε, Στα χαρτιά δηλώνουν αριστεροί Ακολουθεί Χιδέος Βασίλης Λεβέντης για τα γνωστά θέματα των ημερών <ΣΠΟ> δηλαδή, ένα 18η το τον δέχεστε να σα ψηφίσει. Αλλά όχι είναι, να αυτοπροσδιορίζετε αυτό που λέτε. Ακούστε κάτι. Έναν 18η τον δέχεστε. Εγώ δεν το ξεκαθαρίστω όμω. Έπω τον έκανε ο Θεό να με ψηφίζει. Ε. Όχι όπω τρελάθηκε ή όπω νοσηρά. Μα δε εσκέφτη... Δεν τρελάθηκε ο ομοφυλόφιλο. Έχει κάποια στιγμή την εξέλιξη. Εντάξει, εντάξει, υπερασπίστε του. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε μόλι πώ θέλει τι ψήφου από ποιου. Και πώ του έκανε ο Θεό και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Επιμένει αυτό με το Θεό γενικώ, ήταν το βασικό του επιχείρημα του Μητροπολίτη Βασίλη Λεβέντη. Ω Βασίλη Λεβέντης προστατεύω περισσότερο του ομοφυλόφιλου. Να υπάρχουν, να παίρνουν συντάξει, να λειτουργούν ελεύθερα, να εργάζονται. Δεν του δίνω αυτό. Ξέρετε γιατί δεν του δίνω. Γιατί δεν το δίνει ο Θεό. Όποιο πλάσει ο Θεό άραινα, πρέπει άραινα να πεθάνει. Μα έτσι τον έπλασε ο Θεό, όπω είναι τώρα. Δεν τον έπλασε κάποιο άλλο, δεν είναι δική του επιλογή. Ο Θεό έπλασε τον έναν, ο Θεό έπλασε και τον άλλον και όλα αυτά είναι με στη ζωή. Δεν είναι όλα ίδια, ευτυχώ που δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχει τεράστια μεγάλη ποικιλία. Αυτό είναι η βασική ομορφιά τη συγκεκριμένη ζωή. Δεν ξέρω για τι επόμενε, αν θα είναι όλα ίδια, μονότονα και μίζερα μου φαίνονται. Πάντως εδώ έτσι είναι. Ο Θεό θα έκανε αυτά, ο Θεό έκανε και τα άλλα. Λοιπόν, για να το πω εσύ απλά και Και Πες το απλά για να το καταλάβουμε, γιατί τα νοήματα συνήθως δυσκολεύουν. Ε, μπορεί να κυκλοφορεί κάτω από το τραπέζι, τα αφήνει, αλλά αυτό που μας συμφέρει και που θα πρέπει να εφημερίσουμε εμείς και όχι οι αριθμοί, Είναι να μην δίνουμε καμία απόδειξη και ούτε να Ζητάμε καμία απόδειξη από κανέναν. <στονίτρια> να πάει το ΑΕΠ ένα εκατομμύριο, να βγάλουμε 3,5 χιλιάρια που είναι το πλεονέκτημα, να σπαντώσουμε να φέρουμε. <στονίτρια> δεν συμφέρει να κόβουμε καμία απόδειξη. Α αναρτήσουμε σε όλα τα μαγαζιά του διαπρα... ότι διαπραγματευόμαστε τη τιμή του κάθε είδου τη κάθε υπηρεσία χωρί απόδειξη. φαίνεται πολύ επιθετική αυτού του είδου η επανάσταση, δεν ξέρω. Δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ψευλέπω πολύ αποφασισμένο και με προτάσει το μη. Ματρή είναι επανάσταση αυτό. Αυτό είναι εκλογωσία να πούμε σε αρχή Σε Χρουζαλής Ναι Η Ελένη Λουκά είναι Μπράβο σου 7 Νοέμβρη Πεκινάτε τηλεοπτική Ελληνοπένεια σε αυτά Αυτό που λέμε ισχύει σήμερα Ναι σήμερα που μιλάμε 7 Νοέμβρη είναι να ξεκινήσουμε Τώρα τι θα γίνει μέχρι τότε ξέρω εγώ ε, ε, Είναι να καταστραφεί και ο κόσμος κάθε τόσο 7 Νοέμβρη με το νέο ημερολόγιο ή με το παλιό Το παλιό πότε είναι Το παλιό 25-26 Οκτώβρη παιδί μου. Με, το νέο, με το νέο με το παλιό δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Είχα η 82 Σύληψη. Ά, άλλη μόλι σύλληψη, άλλη παράδα, σε βαρέθηκα. Ναι, καλημέρα. Γεια σα. Γιατρέμον κύριο αποστολή. Οριστεί. Ο κύριο Αποστολή ο γιατρό. Ναι, ναι ο γιατρό. Δοκροπίου σα. Ναι, ναι. Σα έχω πάρει το κύριο Γρηγορόπουλο που είχα πάει για την εμφίτε μαλλιών στο χίλτων που είχα το πρόβλημα είχα περάσει 7 μήνε και δεν. Ναι. Με την αλοπερκία Υπαίου. Πού βάλατε γιατρέ... μαλλιά, γιατρέγια τα μαλλιά στο κεφάλι μου. Α, νομίζω ότι εντάξει. Ναι, έχω πολλού ασθενεί. Νόμιζα ότι είστε ή αυτό με την αλοπεία Ιπαίου ή ο άλλο με την αρέωση μα χάρη. Α όχι, όχι όχι. Είμαι ο. Σα πέρα. Ο Στέφανο είμαι. Ναι, ναι, ο καρφλό κόρακα. Δεν σα κατάλαβα. Βάζουμε ένα ψευδόνιμο για τον καθένα να καταλαβαίνουμε ποιο είναι τι. Εν περιπτώσει, με την περίπτωση δεν είδα κάποιο αποτέλεσμα. Και μου είπα να ξαναπάρω στο άλλο το εξειδικευμένο το. Α, δεν έχουν βγει μαλλιά, δεν έχουν φυτρώσει. Όχι, όχι, όχι, όχι. τίποτα. Μήπω βιάζεστε. Όταν έκανα τη πρώτε επισκέψει και αυτά, για 15 μέρε ότι είχαν βγει έτσι. Λίγο μετά ξαναπέτανε, μου λένε μετά τον 7ο-8ο μήνα θα ξαναβγουν. Αλλά δεν είναι. Μήπω δεν τα ποτίζετε τακτικά. Δεν είναι. Ότι συνταγεύουν δώσει δηλαδή. όλα όσα πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Κομπόστ έχετε βάλει. Τι να κουβαλεί? Κομπόστ. Όχι, δεν είναι. Βοηθάει αυτό. Θα πάτε σε ένα μαγαζί σε ή σε φυτόριο και θα ζητήσετε να πάρετε ένα σακούλι με κομπόστ. Συγνώμη με δουλεύετε. Όχι, δεν σα δουλεύω. Λίγο κομπόστ θα απλώνετε στο κεφάλι και από πάνω λακ. Και θα είναι σαν να έχετε μαλλιά κανονικά. Θα το στερεώνει. Συγνώμη με πειράνε για να κλείσω κάποια επίσκεψη να με δείτε το ίδιο προσωπικά. Α, θα περάσετε να σα δω. Ελάτε, να σα δω από εδώ. Α, ε, στο γιατρό εσεί τι όρε είστε? Απογεματινέ κυρίω το πρωί είμαι στο χειρουγείο. Φ Σε λέω, σαν oh. να μου κάνει κάποιο πλάκα. Όχι, όχι, κάνετε λάθος Εγώ φοβάμαι μη μου κάνετε πλάκα γιατί η δικιά μου η εγχείρηση πάντα πετυχαίνει. Και μου λέτε τώρα ότι δεν βγάζετε μαλλιά, μήπω με κοροϊδεύετε Δεν μου έχετε πει κάτι περίεργα. Είστε σίγουρο θα... ότι δεν βγάζετε μαλλιά. Μήπω έχετε ξεσυνηθίσει και δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Ε, και από πού να βάλω μαλλιά. Δηλαδή έτσι πώς το βλέπετε εσεί δεν έχει μαλλιά. Όχι, όχι, όχι, όχι. Το αποτέλεσμα που μου είχαν δείξει τη φωτογραφία θα γίνει καμία σχέση. Αυτό το πιπέρι που δείχνει ότι είναι πυκνο. Αντρέπεστε μεγάλο αλήθεια. Όχι. Θα έπρεπε να τρέπετε, μόνο αυτό σα λέω. Περι μου βάλει βάλεκτη είναι ερεμίσει τώρα που κάνει βάσει. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα σα κάνω μίση. Θα σα κάνω μείνηση. Οντό. Θα... Άμα είναι να μου κάνετε μίση να σα βάλω και, και φίκο να σα βάλω στο κεφάλι να σα φιτέψει όμα θέλετε. Θα έπρεπε να τρέπετε, θα πρέπει να ντρέπετε. Ντροπή μεγάλη για το ιατρείο που έχετε και με προτείνω σαν εξαικεμένο ότι θα γίνει δουλειά. Δουλιά κάνουμε. Ό,τι θες, σου εγώ σου το φυτέ έχω. Αποσφαίρα μέχρι Θα σα χαμηλήσω και του δύο. Πού. Ναι. Η Ελένη Λουκά ε, είναι. Μπορεί το είπαμε, το ξέρω κάθε τρει oh. και λίγο ενημέρωση ότι είσαι η Λουκά. Το ξέρω, γεια. Εάν δεν γνωρίζει τίποτα και απλώ το έκαμε για να ρίξει ένα πυροτέχνημα προς άγρα ψήφων, τότε δυστυχώ για τον κύριο Ραγκούση είναι ένα δεινό οικοφάντη. Γι' αυτό η Εκκλησία είπε ότι τον καλεί εντό πέντε ημερών να υποβάσει την υπόθεση. Ιερά... Επί... Μέχρι Και επί αποδείξη. Και στην εισαγγελία, αν θέλει, να τα καταθέσει. Ό,τι στοιχεία έχει για οποιονδήποτε ιεράρχη. Και εάν η Εκκλησία δεν τον καθερέσει αφθορή, τότε θα έχει κάθε δικαίωμα να ομιλεί περί Άλλος, ο κύριο Ραγκούση θα υποστεί την ε, ανάλογων δικαστική βάσανων. και όταν φιλοδορηθεί από τη δικαιοσύνη με δύο-τρία χρόνια φυλακή για συκοφαντία, τότε θα δούμε πόσο εύκολο είναι να ομιλεί κανείς με τέτοιο περισσό και ε, χωρίς φιδό τρόπο». Τον έβαλε και φυλακή, το Ραγκούσι έτσι λοιπόν το αγαπάτε αλλήλους, έγινε φυλακίζετε αλλήλους. Εδώ Μητροπολίτη Μητροπολίτης Σεραφείμ για τον Ραγκούσι έχει βγάλει και την απόφαση της δικαιοσύνης και την ποινή. Δύο-τρία χρόνια φυλακή να μάθει να κατηγορεί χωρίς στοιχεία, γιατί αυτά τα θέματα πάντα έχουν στοιχεία όπως όλοι γνωρίζουμε. Μίλησε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα συνάπτονται αρρήκτω με την ανθρώπινη φύση. Εμεί ω Εκκλησία αγαπούμε του πάντας Αγκαλιάζομαι του πάντας Αλλά οφείλουμε να καταδεικνύουμε την αστοχία, γιατί αλλιώ δεν, δεν θα είμαστε Εκκλησία. Δεν θα είμαστε χειρουργικοί μεθαστοργικο... άνθρωποι. Ανεμ... Δηλαδή, εάν εμένα με δείτε να πέφτω από, ένα, από, ένα, από τον πέμπτο όροφο για να πετάξω δήθεν θα μου πείτε καλά, κάνει η ερώτηση κι αυτή. Έχει πολλές απαντήσεις η συγκεκριμένη ερώτηση ότι και καλά είναι δικαίωμά του κάποιου να πέσει από τον πέμπτο όρφο και πρέπει οι υπόλοιποι να τον προστατέψουν η εικόνα, το ερώτημα ας μην απαντηθεί καλύτερα γιατί θα έχουμε άλλα και κυκλοφορούν και οι φυλακές πέφτουν οι πίνες, όπως ακούσατε κατευθείαν πριν καν φτάσουν στην αίθουσα του δικαστηρίου, οπότε δεν είναι εποχή Για τέτοια. Ενώ λοιπόν οι Μητροπολίτες τρέχουν αμέσω να καταδικάσουν όλου αυτού που θα ψηφίσουν, του απαγορεύουν μάλιστα και την είσοδο στην Εκκλησία, είπε πιο κάτω. Γενικώ την ταυτότητα φύλου, χαρακτηρισμού, όλα αυτά είναι πολύ πρόθυμοι. Δεν ήταν καθόλου πρόθυμοι να πει κάτι για αυτά που έγινε στον Ασπρόπυργο προχτέ. Τάγμα εφόδου φασιστόειδων στον Ασπρόπηργο προχώρησε σε οργανωμένη δολοφονική επίθεση εναντίον μεταναστών εργατών υγιή στον ασπρό που υπάρχουν πολλοί μια πενταμελή ομάδα φασιστών επιτέθηκε με υδροκροθιές ε, κατά δύο εργατών την ώρα που βρίσκονταν μάλιστα στο θερμοκήπιο και δούλευαν τρεις κύκλωσαν τον έναν από αυτού, τον Ασφάκ Μαχμούτ και άρχισαν να του καταφέρνουν δολοφονικά χτυπήματα στο πρόσωπο μαχαιρώνοντας λίγα εκατοστά κάτω από το μάτι ενώ άλλοι δύο ξυλοκόπησαν τον δεύτερο μετανάστη εργάτη τον Βακ Γενικώ στην περιοχή υπάρχουν και λέγονται πολλά. Αυτά είναι πράξει. Για άλλη μια φορά ο φασισμό ξαναχτύπησε. Παρακάλια και ευχές δεν το ρομάζουν τι Παρακάλια και ευχές δεν το τις τι Μαύρη αυγή ξέρνεται στη γη, φάρμα καιρό φιδιαγκύλωτο. Παύλο φίσα, τρει πληγέ φορό. Απ' του λουμάνια λεκακμέ μεθόρων. Η σκισμένη, μου, κοίτα, στο αίμα των σαγκιάτλου κουμάν. Μαύρη αυγή ξέρνεται στη γη, φάρμα καιρό Απ' τη σάπια μη χαρατώνα στον Ρουπακιάδες, άγματα φιδιών Του λυκών του καπιταλισμού Που μισούν το δίκιο του λαού Το φασισμό πατά λαιμό, Το φασισμό παταστόλεμο στο φασίστα Τους φασιστά χέριαν σηκώθει την πυγμή του Αυτά λοιπόν το τραγούδι είναι η Μαύρη Αυγή από του Υπεραστικού με έναν σκληρό στίχο. Πάντα ευθύ straight, επειδή είναι και πολύ τη μόδα. Οι χαρακτηρισμοί και οι λέξει όλε αυτέ που μεταξύ των άλλων έχουν χάσει όλα το νόημά του η πρώτη μάχη πρέπει να δώσει κάποιος κατά του φασισμού είναι το νόημα των λέξεων οι κάπου κάποτε μπορούσαμε επικοινωνήσαμε, γι' αυτό ανακαλύφθηκαν όλα αυτά τώρα έχουν χάσει τελείως το νόημα λόγω της υπερχρήσης λόγω της στρεβλής χρήση, λόγο λόγο, κάποτε εδώ φτάνουμε στο τέλος έχουμε το τρίτο μέρος του λαού Με όλα αυτά που λέτε και μιλάτε στον άλλον μέσα. Μα πάει στο μαγκαζίνο ο Νίκο για όλα τα νέα. Τι ακριβώ έχει συμβεί, τι έχει γίνει, τι θα γίνει, γιατί γίνονται διάφορα και στη Βαρκελόνη και στην Αμερική και στη Συρία. Πόλεμο έχει αρχίσει ε, με διάφορε προεκτάσει που αυτό μπορεί να έχει και τα ζούμε και θα τα ζήσουμε γιατί οι ίδιε κυβερνήσει δίνουν μάχη για τους πρόσφυγες Αλλά με τον πόλεμο που κάνουν εκεί θα ξαναφορτωθούν οι καραβιέ για να βρουν οι άνθρωποι στον ήλιο. Μοίρα, ε, με αυτά κλείνουμε. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Έχουν περάσει τρει ημέρε και όχι δύο που υποθήκνω, που δεν μιλήσαμε. Και δεν μπορώ παρά να ρωτήσω ανάρρωση από την Λαρά. Πέτυχε το μπότοξ. Έκανα το εμβόλιο. Έκανε το εμβόλιο. Το μπότοξ, το οποίο περνάει και η Λαρά. Δηλαδή, κάντε Α. Botox τα παιδιά σα, θα του κοπεί η Λαρά. Μια μέρα έλειψε και ούτε η εκπομπή ανέβηκε στο site. Παιδί, μάμα λείψω, εγώ το σύμπαν. Ο γνωστός Δημήτρη Δενιέρη, δάσκαλος στο 4ο Δημοτικό Κερατσινίου. Σωστά. Ήμουν. Ναι. Στο 5ο Δημοτικό Κερατσινίου, όμως, δάσκαλοι καλούνται από τον Ισαγγελέα σε απολογία επειδή έκαναν μάθημα σε προσφυγόπουλα. Έλεω κι αυτοί. Καλά τους έκανε. Κανονικά και προφυλακιστά για 18 μήνων θα έπρεπε να είναι. Σε προσφυγόπουλα. Ό, σε προσφυγόπουλα, ναι. Ε, εντάξει. Είναι μια Ωραρίου σχολείου. Δηλαδή, δεν είναι ότι μείωσαν το μάθημα okay, των, okay. των Ελληνόπλων για να κάνουν, το κάναν στον ελεύθερο του χρόνο. Σε απογευματινέ ώρε, ναι. Ε, εντάξει. Ένα δικαιοσύνη. άλλα μνημόνια. Άλλα. Για να βάλουμε μυαλό. Ένα δάσκαλο τη προκοπή δεν έχουμε. Κάτι τελευταίο θα πω για τον Μπαπαράν τον Τζάρτα. Δεν το πολύ σχολιάσατε χθε, σωστά. Ε, τι να πούμε, είπαμε λίγο, τι να πει τώρα. Εντάξει, ναι, είναι ένα μόρφο το ταγάρι, αλλά έχω να πω κάτι άλλο. Μην φανεί καθόλου ότι τον υποστηρίζω, σου λέω τον έχω κράξει εγώ. Αλλά από κάτι άλλου δίθεν προοδευτικού, δίθεν δημοκρατικού, σαν τον Νικολαίδη, σαν τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο, τον δίθεν αριστερό μπασκετμπολίστα. Σα τον Σοκράτη τον Παπασταθόπουλο, τον Γερμανό. Όπου μα έλεγε Μην ε, κατηγορείτε του Γερμανού, καλύτερα του θαυμάζουμε και να του αντιγράφουμε. Πέσχε για τον Κατίδη και για τον Κατίδη. Αυτό. Ένα αμόρφωτο το βλάχι ήτανε Δεν ήταν ότι είχε άποψη. Εγώ αυτοί που σου λέω είναι άνθρωποι που το παίζουν αριστεροί και προοδευτικοί και κάτι πολίτε. Και όταν γινόταν το δημοψήφισμα, γίνανε και λέγανε Ψηφίστε ναι, γιατί χωρί Ευρώπη δεν μπορούμε. Γιατί είμαστε και γιατί οι Ευρωπαίοι μα συντηρούνε. Το ξαναλέω, καμία υποστήριξη στον τζάρτα αλλά μην μα βγαίνουν προοδευτικοί και δημοκρατικοί όλοι άλλοι. Όλα τα που το ε, πω, και στο κάτω -κάτω, άμα Άρα τους ξύπιους τους εκμεταλλευόμαστε, τους αναδεικνύουμε! Ρέμακα παραπληροφορούν τον κόσμο ότι τα ταξί δεν θέλουν την τάξη Όταν 8.000 ταξί είναι στην τάξη Πώ είναι δυνατό, Ρέμακα, να μην το θέλουμε. Εμεί στη Uber δεν θέλουμε. Πόσο είναι τα ταξί όλα. Γύρω στα 14.000, αλλά είναι όλοι σε κάποιο ραδιό αυτό. Εμεί δεν έχουμε πρόβλημα με τι πλατφόρμες φιλαράκι μου. Εμεί έχουμε πρόβλημα οι πλατφόρμε αυτέ να ταξί. Όλες θέλουν ταξί. Όλε θέλουν ταξί εκτό από τη γα, Uber που σου στέλνει το λευκό το γιάρι, φίλε, να πάρει τον κόσμο με έναν οποιονδήποτε οδηγό ανεξέλεκτο χωρί να πληρώνει πουθενά. Δεν πληρώνει πουθενά. Εφορία, και α μα πει Πακογιάννη, η Uber τα δύο τελευταία χρόνια πόσο ευρώ έχει δώσει η εφορία που δεν έχει καν έδρα στην Ελλάδα. Εκείνη το πρόβλημά μα, φίλε. Πέτια να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, φίλε μου. Γιατί παραπληροφορούν το γάμο, το σκάει τον κόσμο. Τα ταξί μαλάκε έχουν 8.000 ταξί στην τάξη πίτ. Ποιο είπε ότι δεν θέλουμε την τάξη Αρκεί όλε αυτέ οι, οι πλατφόρμε να στέλνουν ταξί. Όσοι εκμεταλλευόμενοι, φίλε, τον νόμο του Χατζηδάκη περί ενοικιάσεω αυτοκινήτων να σου στέλνει το λευκό. Το γιάρι με το 18χρονο να σε πηγαίνει αεροδρόμιο με 20 ευρώ και να μην πληρώνει πουθενά και τα λεφτά να πηγαίνουν στο εξωτερικό σε φορολογικούς παραδείσους Εκεί το πρόβλημα φίλε! Αλλά τα κάτω ο... κανένα ό,τι θέλουν παρά τον κόσμο. <στονίκοντα> <στονίκοντα> αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, να σε δω και συριζέο και τι άλλο. <στονίκοντα> φίλε μου, με ξέρεις τώρα, μιλάμε. ξέρω, αλλά ψοφάω να σε δω συζαίωμα. να μα στηρίζει ότι το να πέσανε πάνω Αυτό θέλω μόνο. Μη με σε παρακαλώ. τα Ο speech δεν είναι μπέλα έτσι κι Δεν το λες η Ριζέο Πασόχο τον λες Άλτα παλιότερη την είχε κι αυτήν Δέκα χρόνια μιλάμε Μέχεις καταλάβει ότι είμαι με το δίκαιο Δέκα χρόνια ρε που μου έχει φάει τη ζωή Μου το διάλο το χάμο Τα καλύτερα μου χρόνια ήταν αυτά Το Το Θα τσακί με το φασισμό του συστήματος, γιο και φρουρό. Ο λαό μα θα σταθεί. Στου αγώνε θα τσακί Θα με το φασισμό του συστήματος, γιο και φρουρό. Παρακάλια και ποιες, δεν τορωμάζουν τι οχέ. Ha <laughs> ha